Vrickas i poly i och Τα μεγρή γρήγορα, γρήγορα, δεν είμαστε για σήμερα σήμερα. Βγαίνουμε με καθυστέρηση αλλά ένα αναμονή του Eurogroup. Περνάει το τελευταίο Σάββατο Κυριακό τη αποκριά και ε, πλησιάζει και η καθαρά Δευτέρα το πόσο υψηπετή θα είναι η αετομείνο να το δούμε αν θα πάνε ψηλά, δεν θα πανεπιστικά, αν θα κοπεί καλούπα, αν θα μολυθεί όσο πρέπει. Οι διαπραγματεύσει τρέχουν, ε, ε, ε, δεν έχει ολοκληρωθεί όπου να είναι τελειώνει η μάλλον η συνάντηση η Olaf Merkel οποτε σε λίγο θα έχουμε δω συνάδελφο που θα παρακολουθεί να μας δώσει α, μια σύνοψη και και αυτά που αφορούν στην ελληνική πλευρά. Είναι ο Radio FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Νίκος Απρανίδης στον Ήχο σήμερα μαζί μου στο τηλεφωνικό κέντρο Γεώργιας Αβελίδη Λιοπούλου, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου Ηنانσι και αναնήξε το ημερολόγιο Αχ, πάω, πα, ο, ο, που πάω, και αρχίζει και πonnay και τζούζ το μερολόγιο. Σήμερα Η αγλική Βουλή του 25.925 επικυρώνει το Αγγλοϊταλικό Σύμφωνο Σύμφωνο ήτανε το 25 Με το οποίο η Αγγλία αναγνωρίζει την κατοχή της Δωδεκανήσου από την Ιταλία Έλα είπατε κάτι Μήπως, μήπως αν μ' αρχίσουμε και σκεφτόμαστε Με τι σύμφωνα, τι συμφωνίες, ποιες αλλαγές, πώς αλλάζουν Πώς έρχονται, για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο Λοιπόν επειδή έχει και άλλα πράγματα το μερολόγιο σήμερα Και αν πάμε σε αυτά έχω την εντύπωση ότι δεν θα προλάβουμε να παρακολουθήσουμε την ιστορία που γράφεται. Τώρα το ιστορία γράφεται σήμερα μετρίαται με τις επιπτώσεις της έτσι. Κάθε μέρα που περνάει είναι ιστορική για τον κάθε άνθρωπο. Είναι ένα κομμάτι από το χρόνο του. Το τι περιεχόμενο έχει αυτός ο χρόνος μ, εννοεί ότι είναι αυτοπροσδιοριζόμενο, εννοεί ότι είναι αιτεροπροσδιοριζόμενο. Άλλωστε η ανάγκη βουνά κοινή και μένει να δούμε μία σειρά από πράγματα. Είχα σχεδιάσει μια πιο χαρούμενη εκπομπή. Βεβαίως το Eurogroup το Eurogroup School, εξαρτάτε φως το βλέπει κανένας, ε, επικρέματε ως συζήτηση που θα ανοίξει επισήμως ανεπισήμως το τι συμβαίνει είναι κάτι το φοβερό, δηλαδή γλιστράει κανένας από τις διαρροές, ένθεν κακίθεν εντός εκτός Ελλάδος, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά γερμανικά, ιταλικά, ό,τι άλλο θέλετε είχα σκοπό να παίζω ωραία τραγούδια που έχει διαλέξει η Νάνση, να σας φτιάξω λίγο το κέφι, να πάρετε μια ανάσα, έχει βγει και λίγο σιλιάκος, ανέβηκε και λίγο η θερμοκρασία, δημιουργήθηκε ένα καλύτερο κλίμα, φύγε τρελό καρναβάλι. Ε, μέχρι να έρθει η συνάδελφος να μας ενημερώσει. Η Τάνια Τσανακλήδου και ο Γιάννης Πανός. Θα γυρίζει καιλά η Ο κόσμο. Αλλά στο τρελό καρναβάλει. Παλιά του στιμίζει. Μου μαξελάνε με κόλπα παλιά. Στο τρελό καρνάβάλει, ο κόσμο καζέβει στου δρόμου χωρεύει. Και πάντα χτυπάει το τρελό Στο τρελό καρναβάλι Η ρόδα γυρίζει Γελάει δακρύζει ο κόσμος Αλλά το τρελό καρναβάλι Παλιά σου στιμίζει Που μας ξεγελάνε Με κόλπα παλιά Στο τρελό καρναβάλι Σ' όγκλον γυρίζω Γελάω δακρύζω Μαθαίνω πολλά Στο τρελό καρναβάλι Τις νύχτες ελπίζω Πως όλα θα αλλάξουν στον κόσμο Συγκοπάνω καρδιά μου Και χόρεψε πάλι Οι πικρές και οι Να φύγουν μακριά Συγκοπάνω καρδιά μου Μη σκύβεις και πάλι Όλα είναι ένα ψέμα Μεγάλη ψευτιά Στο τρελό καρναβάλι Ο κόσμος καζεύει Τη νύχτα χορεύει Και πάντα χτυπά Το τρελό καρναβάλι Ζούεις μασκαρέμι, παλιάτσους γυρέμι, να πιάσουν για μια ζωή καρναβάλι, με υπόδεσκε μάσκες, με μάγους και κλόν, μια ζωή φορτωμένη, επιάλτες και κράτες, τρελοί και μεγάλοι τραβούν το σκίνι, σιγοπάνο καρδιά μου, και φοράς επάνω η πίκρες κυπόνι, δεν φεύγουν μακριά, σιγοπάνο μαγιέρνα. Vali, coi do fallatios Η Ελισάβετ θα μας δώσει την καρδιά της μακροσκελούς, είναι η αλήθεια. Ε, τύπου που έδωσαν από κοινού. Ο γαλογερμανικό άξονα. Προσεξε το ρήμα έδωσαν από καινούριο ο Γαλλογερμανικό Άξονο. Αυτό το παιδί απέζει είναι από την ανάποψη. Ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου που έδωσαν ο Φράχου Αλανδέν και η Άγγελα Μέρκελ. Όμως υπήρξε μια ερώτηση από έλλεινα δημοσιογράφο προς το τέλος της συνέντευξης η οποία αφορούσε δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel που κάνει λόγο για προετοιμασία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ενδεχομένω Γκρέτ Εξόδο mm. τη Ελλάδα από την Ευρωσώνη. Mm. Εκεί λοιπόν έχουμε μια μικρή ε, διαφοροποίηση Ο κύριος Ολάντ λέει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης Μάλιστα. Και πρέπει να παραμείνει mm -hmm. Λέει ότι πρέπει να κάνουμε το παν τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την ελληνική πλευρά για να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρωζώνη και λέει «Δεν γνωρίζω κανένα σενάριο για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη». Mm -hmm. Μία μικρή διαφοροποίηση γιατί η κυρία Μέρκελ λέει «Στόχος είναι να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη». Δεν πάει το ένα βήμα παραπάνω δηλαδή να πει ότι δεν γνωρίζω κανένα τέτοιο σενάριο λέει «Απλά στόχος είναι να παραμείνει η Ελλάδα στην τώρα, αλλά όλα αυτά. Έχουμε συνηθίσει όλοι μας έτσι Πολιτικοί, πολίτες, δημοσιογράφοι, θέατές, τηλεθεατές, μακροατές Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα Από την πληθόρα των δηλώσεων Από την πληθώρα των δημοσιευμάτων Και κυρίως στα πλαίσια μιας απίστευτης αντιφατικότητας Μπορεί κάποιος να προδιαγράψει με βάση αυτά Αν θα τελειώσει ή δεν θα τελειώσει, λέω σήμερα. Το συζήτησηκαν, μην δό μας τώρα. Δεν, δεν δεσμεύουμε και κανένα. Τώρα ούτε oh. ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να μας ακούσει, οτιδήποτε. Κανικά να μπορούσαμε να δεσμεύσουμε. Καλάμε αν πίναμε ένα καφέ σε ένα καφενείο. Υπάρχει περίπου να τελειώσουμε σήμερα, γιατί αυτό που βλέπω εγώ και δεν να το πω πρώτη είναι ότι σήμερα μπορεί να συζήτηση, δεν τελειώσει. το λιγότερο 28, το λιγότερο. Έτσι και, μα... και έχουν αρχίσει να νομίζω λίγο λίγο το για επόμενη εβδομάδα. Γιατί λένε ότι. Πρέπει να συζητηθούν σήμερα όπως είπε και η κυρία Μέρκελ νωρίτερα, υπάρχουν σημαντικές, είπε, λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν στο Eurogroup, ναι. που ουσιαστικά είναι ένα λίγο ότι πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος για ένα επόμενο βήμα. Και αν πούμε ότι ο Γερμανός επίτρο, ο κύριος Σέντεγερ, τούρισε λίγο αλλαγό σήμερα. Βγήκε mm -hmm. νωρίτερα το πρωί και είπα αυτό ότι ναι, ε, είναι φυκτή μια λύση mm -hmm. ενδεχομένω μέσα σε επόμενες οκτώ ημέρε σε μια σύνολο κορυφή. Που παίζουμε να. Προθεσμίες των Φιλανδών για το κοινοβούλιο τους το οποίο διαλύεται επειδή Ακριβώς. έχουν προκηρυχθεί εκλογές ε, Προθεσμίες που βάζει η ίδια η Μέρκελ για το δικό της το κοινοβούλιο Το είπε, το είπε και όλα στις δηλώσεις της <laughs> ότι πρέπει και να περάσει από ψηφοφορία Έχουμε στο τις δικό δηλώσεις μας άλλων κοινοβουλίων απελπισμένες πολλές φορές έτσι σαν τη σε, σε Σλοβαγία νομίζω τη Σλοβενία που βγήκε και είπε Παι, παιδιά εγώ δεν έχω να φάω Ναι. Δεν έχω τη δυνατότητα να πάω να το παρουσιάσω Αυτό θα με πάρουν με τις λεμονόκουπες Τα λέω τώρα λίγο πιο αλλά έτσι; είναι. Ε, Δημιουργείται ένα κλίμα Πάμε όμως πάλι σε ένα πράγμα που μοιάζει Μέτωπο η 18 Ανεξαιτήτως αν είναι η ηγέτιδα δύναμη η Γερμανία 18 συν 3 Έκτ διεθνές, ε, διεθνές Τεοστρόικα τρόικα, Τεοστρόικα Τεοστρόικα Τεοστρόικα Τριπλέτ Φτιάξτε το όπως θέλετε δεν μοιάζει ε, Και εμείς από Ναι, μέσα σε ένα κλίμα βέβαια που υπάρχουν και καλύτερες δηλώσεις όπως αυτές ε, από τον Ιταλο ναι. Πρωθυπουργό ο οποίος, ε, είπε, Ήτανε να, να μην, νόσμο, μην πάει και μετά θα πάει, θα πάει. Ο Ιτα... Ναι, ο Ιταλός Υπουργός οικονομικό μου ήταν να μην πάει αλλά θα πάει, θα αφήσει το Υπουργικό Συμβούλιο στην Ιταλία ε, Υπάρχει ένα κλίμα, υπάρχουν δηλώσεις και από εδώ και από εκεί Αλλά όλα αυτά δημιουργούν ίσως μια εντύπωση ότι σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα Αλλά θα υπάρξει ενδεχομένως και συνέχεια τις επόμενες μέρ Μην να μπορώ... το δούμε. Μην να το δούμε, δεν φαντάζομαι ούτε μισό Έλληνα ο οποίος θα πετάξει χαρταετό, που θα έχει την ευρωπαϊκή σιμεά και το ευρωπαϊκό του σπίτι. Αν έκανε αυτό, εγώ το έβλεπω ως χαρταετό, μπος να γελάσω στο Δέλη της Ελισάβετ, κλειστόει το μικρόφωνο. Αν έκανε αυτό το πράγμα με τα στεračια γυρογύροσα γύρω, γύρω χαλκά το έβλεπα. Χαλκά το, σε χαλκά το κόβω και σε χαλκά εξε, εξελίζετε, αλλά ποτέ δεν ξέरिस από πού θα συστίλουνε. Τιαι ετούς. Δηλαδή από την Κορέα, από την Κίνα Γιατί εκεί τους κι έχουν μια τσέτους έτσι ναι, ναι, ναι, Δεν τους συζητάω Μπορεί να δείτε τι έκανα τέτοιο να πετάει ε, Αμολύστε καλούμπα σαν χαρταετός Οι active member λένε πολύ περισσότερο Από μπορεί κανείς να σχολιάσει Μέρες που είναι ενώπις καθαράς Δευτέρας Τα τραγούδια Είναι σαν τους κοβείς και καρφώνεις τα πηχάκια φτιάχνεις κόλλα και κολλάς πάνω του στο χαρτί ψαλιδίζεις την ουραλ φτιάχνεις τα ζύγια και διαλύγεις γερό σκηνή και το σηκώνεις κόντρα στον όνομα. Ανά μου λύσεις όλη την καλούγα Δεν μας σέβεται μετά Και πρέπει να το κόψεις Και έτσι δεν ξέρεις Ποιος νοιάζεται μ' από απ' τους αγγέλαστους Ξαναν τους άφησαν τα όμορφα κέραστους Μόναχα τους δίνεις στην ευχή σου Όπου θα πέσουν να μην την αρχή σου Έτσι απλά στην ιστορία ένα πλήγιασμα Ένα δάγωμα στο χρόνο ολοσκύλιασμα για αυτό φωνάζω στην άκρη του που πουθενά Μπορεί να γίνει αυτό τίποτα ξανά Το γαύριο που ψάχνεις τώρα νόσταρτο Από ένα μίασμα όσο ανυπόστατο Από ένα στίχος του ψηλού βουνού την πλάτη Από μια ρήμα τη μάνα κάθε επαναστάτη Για αυτό να ακούσεις ένα τραγούδι ευχή σου του Όταν θα φτάσει να βρει τον παραλύτη του Κι ο γελαστό παιδί, κάποιο περήφανο γέρο Εμένα δεν με νοιάζει, ούτε που θέλω να ξέρω Ήμουν εκεί, στο σκάρωμα μαζί του Είχε τη μνήμη μου μάνα και τη φωτιά μαμή του Αυτό θα βρει μονάχο του τον δρόμο του Κι αν δεν βρίσκεις ευχή, ας το θα φτάσει μόνο του Αν είμαι τυχερός και το ξανανταμώσω Μπορεί συνέχεια να του δώσω Αν όμως κυρίσει πίσω και πέσει στα πόδια μου Τσάμπα, του τσάμπα, τα λόγια μου. Σας έχω μια εξαιρετική, μα εξαιρετική κλήρωση Λοιπόν, το εκείνος και εκείνος μπορεί νεότερ να μην το θυμούνται Οι λίγο παλιότεροι, πενιντάριδες, εξιντάριδες και πάνω από τα 60, Που είμαι εγώ, θα το θυμούνται Και ήταν από τις χρυσές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης Εκείνος και εκείνος, του Κώστα Μουρσελά Είναι από τις πάνιες φορές που η τηλεόραση ήταν τόσο δυνατή Και εκείνα τα μονόπρακτα, τα ανεξάρτητα με τη δική τους αυτονομία, όπως παρατηρεί, πολύ σεμνάς στο σημείο ο ίδιους ο Κώστας ο Μουρσελάς, με τον Λουκά και τον Σόλονα, <Κυσ> optimum, δύο άνεργους, τον έναν να αποθέσει και αποπεπίθεση, τον άλλον να πάει στην εκτοκινηματικής που αποφάσισαν να αρνηθούν, να αρνηθούν τα κουρέλια που φορούνε. Είναι η δική ιδικείμασι ηθική ανδρία, μένουν εκτός των τηχόν και αποφάσισαν να είναι έτσι, και εκτός των αγαθών που προσφέρει σύγχρονη η κοινωνία, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τουλάχιστον την εσωτερική τους ελευθερία όσο το αντέξουν. Έχει πεχθεί, νομίζω ότι η Ελλάδα σταματούσε και μετά ζούσαμε πάνω σε αυτό Και κουβεντιάζαμε κιόλας, με τον Βασίλη Διαματόπουλο και τον Γιώργο Михаλακόπουλο, αγαπήθηκαν από χιλιάδες εκατομμύρια θεατές. Και τώρα αν στο θέατρο, έχω λοιπόν, με τον Βασίλη Βλάχο, το Γιάννη Κρανά, την Κατερίνα Σουβλή Και σκηνοθέτει τον Νίκο Σακαλίδη Που αντιμετώπισαν το έργο με αφοσίωση και αγάπη Σας λέω ειλικρινά Αξίζει τον κόπο να πάτε να το δείτε Είτε κληρωθείτε είτε όχι Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για τον πολυχώρο τέχνης Αλεξάνδρια. Στην πλατεία Αμερικής Πάρτης 14 Για την Κυριακή στις 6.30 Απόγευμα Εκείνος και εκείνος του Κώστα Μου Παίρνω και ένα από τα πιο παράξενα μηνύματα που έχω πάρει. Και δεν, δεν λέω ότι είναι παράξενο επειδή είναι βουλευτή στον Ανέλο Δημήτρης Καμένος που μου το στέλνει. Βουλευτή που επηρεάζει συγκεκριΟΟ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ε, το περιεχόμενο. Ή προφανώς έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Έχει πιστεί ότι είναι τόσο πολύ δικό μα σπίτι η Ευρώπη, επειδή είπατε του αητού, δεν το κατάλαβα. Μπορεί να μου στείλει και κάποιο διευκρινιστικό Μου στέλνε λοιπόν το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό τη εθνικό ύμω. Υπάρχει και στο YouTube. Και μου λέει ότι είναι το Song of Joy, είναι ο ύμνος της χαράς, είναι από την Ανάτη του Μπετόβεν. Και επειδή δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, για να σας ικανοποιήσω μέρες που είναι, εγώ πόρτι μόνο το τραγουδίσω, γιατί μπήκε ο ύμνος της Ευρώπης, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι κανένας πάρα πολύ χαρούμενος που είναι στην Ευρώπη, 12 εκατομμύρια φτωχή Γερμανία, άπειρα εκατομμύρια φτωχή, 25 εκατομμύρια άνεργοι νέοι, Ε, πνιγμένοι άνθρωποι ε, στα παράλια των ακτών της Ευρώπης ε, Χώρες καταχρεωμένες, ε, σφιγμένες Αλλά και με την κλαμουριά μας και με τα φεστιβάλ μας Και με τον πολιτισμό μας και με τους δύο παγκοσμίους πολέμους μας Και με το τελείωτο αίμα και με τον εκατονταετή Και με διάφορους φαμφαρώνους που πέρασαν κατά καιρούς Με τα και του Χίλτερ, με τις βάστικες Η Ευρώπη απ' όλα έχει ο ομπαξές από τον να α, παίξω τον εθνικό της ύμνο ο οποίος καθορίστηκε μόνο όταν καθορίστηκε ως ημέρα ε, για την Ευρώπη και για το Ευρώ η 9η Μαΐου χτυπώντας κατά την ουσία της 1 ης Μαΐου που ήταν η νίκη η αντιφασιστική ημέρα δηλαδή που το σιροδρέπανο καρφώθηκε κυριολεκτό πάνω στο Reichstag ε, Ίσως να έχει τη σημασία του οπότε, α, εντάξει έχω συνέλθει λιγάκι και από την γρήπη Μι μι φα σολ φα μι ρε ντο ρε μι μι ρε ντο ρε μι μι φα σολ μι ρε ντο ρε μι ρε ντο ρε μι φα μι ντο ρε μι φα μι ντο ρε μι... Τα χασα, φύγε, Δελτίου Ειδήσων, γιατί χαρά μου κόπηκε. Κλέψανε λένε. όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ, τελευταίο Σαββατοκυριακό αποκρυάς και... Πάμε στην νηστεία, τη μεγάλη νηστεία. Τι Πόσο νηστεία θα είναι, πόσο ευρωδραχμουλιάρικοι Και τρομοκρατο λαγνο πατριωτικο θα είναι Δεν ξέρω ε, ξέρω ποιοι είναι οι νικητές Που θα χαρούν το εκείνος και εκείνος Τους ζηλεύω, Μ, θέλω οπωσδήποτε να το δω Ο 4875, ο 6007, ο 0398, ο 8052 και ο 2122 Έχουν έρθει τα μηνύματά σας, έχετε προσαρμοστεί στο κλίμα άλλωστε στην αναμονή που η έβρα για να μάθουμε τι θα μάθουμε, αν θα μάθουμε, πώς θα μάθουμε και τι επίπτωση έχει για πάνω μας ένας από τους καλύτερους τρόπους είναι να αριστοφανίζουμε και ενίοτε να φιλοκαλούμε και με τευτελείες αλλά μικρή σημασία έχει σαν να τις επηρεάζουμε τα πράγματα ή ακούγεται κανένας λαός την ευλόπιστα σοβαρά λαός που δεν είναι οργανωμένος για να ακουστεί αμ, δεν ακούγ Μαζεύεται με δύο τρία happenings Τίποτα από αυτά δεν μετράνε Μετράνε οι πολιτικές αποφάσεις Και η πραγματική άσκηση πολιτικής πίεσης Και κυρίως η απαιτήσεις των λαών Όταν οι λαοί στο τέλος κερδάνε Να το πω πιο απλά Έχω λοιπόν ένα μήνυμα Ο Αντώνης Αυτομαρούς έχει τα κέφτια Του Λιάννα καλησπέρα Κολοτούμπα προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης παράγεται συσκευάζεται και διατίθεται αποκλειστικά από το ΣΥΡΙΖΑ παρόμοια προϊόντα όπως Zapio 1, Zapio 2, τι καλαπταθμίσκε και λιπα αποτελούν απλώς φτηνές απομիմήσεις. Μπήκαμε στην εμπορευματοποίηση της πληροφορίες η οποία μας δίνεται με το σταγονόμετρο με σιβιλικό τρόπο, με τεχνικούς όρους, με με με με με με. Ο Διονύσης Πελεϊάνα καλήσπέρα, θα θέλανα σχολιάσεις το καταπτυτικό το του Ταργούδι Πανούση και του Αγγελάκα που εξισώνει το κουκουέ Με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής Μα τώρα σοβαρολογείτε Θα ασχοληθώ ε, Ούτως ή είναι ευρωπαϊκή πολιτική Ξεκινάει από το τυχίτερο της Στάλιν Αρχίζει και έχει και κάποιες εκφάνσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα που σε κάνουν και απορίε που βρίζανε το ΣΥΡΙΖΑ για κομιστέ. Τους βρίζανε, προσέξτε, σα λέω. Την ίδια στιγμή το πάμε μπορεί να του άγεια, βγή το, το κεφάλαιο, στον Πυράκι να είναι μέσα στη δικογραφία. Ε, και την ίδια ώρα μπορεί η λεπτά να είναι πάρα πολύ χαρούμενη και κάποια άλλη ακροδεξία να είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν βγάζει άκρη η πολιτική είναι βαθίδε αντικομονιστική. Μόνο κάτι θέλω να σου θυμήσει ο Διομήσει. Δεν γίνεται να ζει χωρίς να είναι αντικομουνιστής προϋπόθεση για να είσαι ναζί είναι να είσαι αντικομουνιστής επομένως πολλές φορές που βλέπετε κάτι καλές κουβεντούλες, κάτι τέτοια πράγματα όπως επισημαίνει και ο, ο Θοδωρής από το Ηράκλη, ο βόθρος του αντικομουνισμού, ξεκινάει από την εξίζωση η κουκουέ η χρυσή η ε, βέβαια, βέβαια δεν τα ακούστε σε όλες τις εκφάνσεις για παράδειγμα είπαμε όχι στον πρόεδρο στην πρώτη εκλογή και εμείς, και Ήταν το ίδιο όχι με το ίδιο πολιτικό περιεχόμενο. Σίγαμε, αరే, όταν με τρασκουκά, με τρασκουκά, και τελείωσε. Ο, φοδο, ο βόθρος λειχειλήσε και τα λήματα αυτά στην πόρτα βάρτα μας. Αναχώματα χρειάζονται πια. Δεν έρχονται κρίτερες μέρες, όφως έρχεται στο χέρι μας είναι να μπαζώσουμε αυτό το βόθρο. Πάλι καλά που μίλησε εκεί για βάζουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι λαός εσιώδoxος και χαρούμενος είναι αυτός οπίος έχει αυτό και αυτοργάνωση, αλλά χωρίς το κομάτο μ. Mm -hmm. Χάνει την ταξική του συνείδηση Επομένως μην πάμε πάλι στα happening Λοιπόν ο Γιώργος επιμένει Ότι μόνο το κουκουέ σας λέει την αλήθεια Και κάνει και ανάλυση για το βαρουφάκι Και μια σειρά από άλλα πράγματα ε, στην, Από την πράγα Έρχεται ένας προβληματισμός, τον καταθέτω, να ιδρύσουμε τομέα κεντρικού σχεδιασμού στο ΚΚΕ, να απλοθούμε με επιτροπές κεντρικούς σχεδιασμούς στους μεγάλους εργασιακούς χώρους για συστράτευση των εργαζομένων στο ζήτημα της οργάνωσης της μελλοντικής λαϊκής παραγωγής για την καθιέρωση νέων θεσμών οικονομικού παρευματισμού. Α, αυτά μιλάς τώρα για προετοιμασία λαού ο οποίος δεν ανήκει στις αστικές τ και δεν έχει απεμπολίσει τα ταξικά του δικαιώματα. Γιατί, όπως διαβάζω και από το φίλο μας τον Γιάννη τον Παπαδάτο, με τίτλο «Ούτε για τους Γερμανούς δεν νοιάζεται το τσόιμπλε», γιατί ούτως οι άλλες 12,5 εκατομμύρια Γερμανοί στο σύνολο των 81 εκατομμυρίων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, κοινόζουν σαν Έλληνες. Περισσότερο η φτώχεια στη Γερμανία, γράφει ο συνάδελφο, χτυπάει τη βρέμη το Βερολίνο, το Μετλεβούργο, την Πομερανία, κάτσα μικρές Ελλάδα, αλλά δεν αγγίζει τις πλούσιες Βαβαρία και βαθή Βιτεβέρνη. Ποιοι πλείδονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γερμανία, οι άνεργοι, οι μόνες μητέρε, οι συνταξιούχοι και αναλφάβητο, ενώ ελάχιστα διαφέρουν από του αναξιωπαθούν τι Έλληνε, 3,1 εκατομμύρια Γερμανοί, με μισθού πίνα 3 ω Δεν δεν σας τα έλεγε το κουκουέ για τα mini jobs Είναι κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Που δημοσίευσε η Γερμανική Εφημερίδα Πάνω από 1,5 εκατομμύριων οικοκυριά Ξαθλιωμένων στη Γερμανία εργαζομένων Κόβουν από το φαγητό και τη θέρμανση Για να μπορέσουν να ζήσουν Κατά τα γράφει και ο συνάδελφος Ζήτω το ευρώ και ζήτω η Deutsche Bank Ν Κάτω το ευρώ και κάτω η Dόσεμκα. Δεν γίνεται το πρόβλημα. Γιατί όταν στραβώνουν τα στράβα, κλάφτα χαράλαμε. Βάζουμε το χαράλαμπο να κλαίει να χτυπιέται, να μαλλιοτραβιέτε για λογαριασμό μας και όταν φτάσει στο τέρμα λέει και αδελφούλα μια εντοχή του χαράλαμπο, τότε τον καλού να τον παντρέψουμε να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε Και μα τοβαλε σήμερα να διασκεδάσουμε στο Τραγούδρο Μόνοι Πόπο, η στήρη μουσική του Γιάννη Μανουλίδη, αντί του κλασικού έλαβε χαλάραμι. Να αρχίζουνε Να θέλω λίγο καλά να σκεφτώ Να μείνω μόνη μου για την αγάπη μου πια Περδεμένη Κλαφτά χαρά λαμπέ Κλαφτά χαρά λαμπέ Ίσα απ' σου Φλέφτα ρε μάλλονε Πάρ' το Ότι ξεφτίζει Τελειώνει η άρχοντας κι στην την να πάει ο κουφέ κι όταν δεν έχεις εσύ το κουράγιο αχ τερμα, να πεις κι αυτή έτσι άνετα μέσα στην τρελα της κάνει το θύμα κλάφτα χαρά να, να μπαι, κλάφτα Απόφαση τότε η ξεχτίση τελειώνει παιχνές Ξηγεί σου άρχοντας κι άστη να φύγει να πάει ο θες Κι αν ο καιρός δεν σου γιατρέψει τις πληγές Κλάφ χαρά, κλάφ τα χαρά λάβε να λες Όταν τη χάνεις παθαίνεις τη πιάνεις λες πως και τι. Σου λέει ναι ναι σ' αγαπώ Μου έχει κάνει όμως κλικ κάποιος άλλος Λάφτα χαρά λαμπέ Λάφτα χαρά λαμπέ Τι τυφλός σου ερωτάς Για κάποιον άλλο ναι Πάρ' το απόφαση ότι ξεφτίζει τελειώνει πέφτω Ξήγη σου στην αφήγη να πάει Τις νύχτες χάνεσαι, λυπή και αισθάνεσαι ένα μηδέν Σουρχονται οι πουρδες της πως δεν τις έδωσες αυτά που πρέπει Κλάφ τα χαράλαμπαι, κλάφ τα χαράλαμπαι Τράβα τον δρόμο σου, στήλτης τον άλλο με Πάρ' ό,τι ξεφτίζει τελειώνει το Τα σχιάστημα αυτή να πάει κέ. Και αν ο καιρό δεν σου διατρέψει τι πληγέ. Κατά χαρά κατά. Τα πεναλέ. Λοιπόν, πριν περάσω στι διαφημίσει, σα έχω την επόμενη κλήρωση και νομίζω ότι όσαι ενδιαφέροντα για την ιστορία θα ενθουσιαστούν. Η Κάρον φίλκε, που έχει εσύ και πάρα πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, έχει ταξίσει εκτεταμένα στην Τουρκία και στι προηνοθωματικέ κτίσει. Έχει πάρει διδακτορικό στην Οθωμανική ιστορία από τη Σχολή Ανατολικών και Αφρυκωνικών σπουδών. Έχει δημοσιεύσει ε, τρία βιβλία και πολύ άρεμα άθα. Μιλάει ουγρικά, αραβικά και περσικά, πέρα από τα οθομανικά και τα σύγχρονα τουρκικά. Συνέγραψε λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο, αξίζουν Είναι η ξενάγηση στα μονοπάτια της ιστορίας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική Αυτοκροτορία από το 1300 ως το 1923 Γιατί το καλύτερο πράγμα, όπως επισημαίνει και ένας φίλος μου ο Χρήστος, Είναι λογικό να συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη Από τη στιγμή που ποτέ ο ναζισμός και ο φασισμός, πολλομάλλον η ιστορία Δεν αναλύθηκαν αλλά αντιθέτως από τις υπεύθυνες χώρες Εμβέβαια, αφού οι καπιταλίστες θέλουν να τον χρησιμοποιούν, εγκαταβούλησαν, οπότε πρέπει να στριμώξουν τους λαούς. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αναδοτιέται ο Χρήστος ή να είναι εγαλουχημένοι με ιδεώδη μέσα στον καπιταλισμό, να έχουν νεούς γείτονες, ένα νόμισμα, εικονικά επιτόκια και κυβερνήσεις, το εικονικά πάει και στους κυβερνήσεις, το να ξέρεις το γείτονά σου, το σύμμαχό σου στον ΝΑΤΟ, Τον επιθυμούντα την είσοδο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κατέχοντα τη μισή Κύπρο τον διεκδικούντα Βακουφικά και άλλα κτήματα ή από την εποχή του γίνα τρακότια μέχρι σήμερα. Να συμμετέχεις μαζί του ενώσεις να με έχει μιλήσει για τη διπλωματία από τον Πακλαβά μέχρι τη διπλωματία των σεισμών να έχει μιλήσει για μαντίλια, να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή γίνεται τόσο στην Τουρκία, να μιλά για ίσει, να μιλά για κράτη χωρί να τους Οθωμανούς και την ιστορία τους από το 1400 στο το 1923. Οι πρώτοι, πέ, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν από τις εκδόσεις βιόπτρα από ένα αντίτυπο, στο 211 Πάμε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά έχω και άλλα μηνύματα και άλλα πάρα πολύ ωραία τραγουδία. Να είμαστε λοιπόν εδώ και... Ο Βασίλης Κοντέλης μάλιστα με το ποιοτώ του με ρωτάει Λιάννα τα ίδια και τα ίδια δεν κουράστηκες Όχι ρε δεν κουράστηκα Αφού δεν κουράστηκες εσύ να με Και δεν κουράστηκες να μου στέλνεις μηνύματα για το αν κουράστηκα Είναι προφανές ότι ούτε εγώ κουράστηκα ούτε εσύ κουράστηκες Άρα κανένας από τους δύο μας δεν κουράστηκε Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί έκανες τον κόπο να μου στείλεις αυτό το μήνυμα Ίσως γιατί δεν έχεις Ίσως γιατί δεν γιατί σε ανακουράστηκα. Σε βεβαίω, μέρες που είναι και παρά τη γρήπη μου μόλις άρχισα Ο Δημήτρης έχει μια ανακοίνωση που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην ταβέρνα Πυρσός Μην ετοιμάζεστε Αφορά την Engelsaltzinger Strasse Engelsaltzinger, δεν το ξέρω εγώ τώρα αυτό να το πω Τέλος πάντων Strasse 206 Στο Αραμπέλα Πάρκ θα γίνει μοινιαία συνέλευση της Επιτροπής Αγώνα Μεταναστών Μονάχου. Όσοι ακούτε από το μόναχο, όσοι έχετε δικού σας το μόναχο, ειδοποιήστε. Τους 11 ώρα το πρωί στην Engelsalgenger Strasse 206, στο Αραμπέλα Πάρκ γίνεται μοινιαία συνέλευση της Επιτροπής Αγώνα Μεταναστών Μονάχου. Και έχει νόημα, γιατί έχει ως θέμα. Η ημερήσια διάταξη, τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό με την υποβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων στη Γερμανία και ειδικότερα στο Μόναχο την ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στη Γερμανία και το συντονισμό της δράσης της Επιτροπής Αγώνας στους χώρους εργασίες των μεταναστών και όχι μόνο τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα κατακτιούνται έχει δει και ο Δημήτρης, στις 11 η ώρα μαζεύονται οι φίλοι στη Γερμανία εκεί για να μπορέσουν να ε, δώσουν και να ε, πάρουν αυτά που χρειάζεται δηλαδή να δώσουν πνεύμα αγωνιστικό και διεκδικητικό και άλλωστε αφορά τα ελληνικά σχολεία στο μόναχο που ήταν ανέκαθεν θαύματα και θαύματα και τραύματα γιατί ποτέ δεν υπήρχανε, ούτε λεφτά ούτε ενδιαφέρον γιατί πρέπει όλα να γίνουν μία σούπα, μία ιδεολογία αν είναι δυνατόν, μία γλώσσα και ένας τρόπος που να μην πλουτίζει τους λαούς αλλά με ένα ψεύτικο, ενοποιητικό κοσμοπολιτισμό να τους κάνει ένα χειραγωγημένο τουρλουμπούχι γιατί όπως λέει και ο Μιχάλης Γκανάς και με τη μουσική του Μιχάλης Καλογεράκης και ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης τραγουδώντας αυτοί παιδί μου δεν, δεν δεν σου χαρίζουν τετινήστα τους δεν χάιδεψαν ποτέ τους σκυλοί γατοί ούτε γυναίκα άσκημη και στερημένη φύγε να τα ακούσουμε για να παρηγορηθ σαν άνθρωποι γενναίοι, γενναιόδωροι καλόκαρδι αλλά αγωνιστικοί Αυτοί παιδί μου δεν δεν σου χαρίζουν ούτε την τή... Τους. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια του. Κα Έντροδέν, φέτέψαν τα χέρια του. Αυτή παιδί μου δεν, δεν είδαν καταργησαν. perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera perisótera peripu et sigrafete tomellon mas lipon echete Το επέσχυντο θα είναι να παρουσιάσουν την παράταση δανειακής σύμβασης προς ψήφιση στη Βουλή ως νομιμοποίηση της αντισυνταγματικότητας. Μην πας Λένα, μου μακριά, γράφει ο Κώστας, ε, ο Γανάς. Η Ευρώπη είναι αυτή που έδωσε με τα χέρια με την κυβέρνηση στην Ουκρανία, το θέλουν το αυγό του φιδιού, το έδωσε το χέρι και ο Βενιζέλος μου το ξεχνάς. Ε, κυρία Κανέλη, καλησπέρα, λέει ο Παναγιώτης Σας ακούω γεννά θέλω να ρωτήσω αν ήταν ο υπουργό Σαμαρά θα υπήρχε αυτή τη στιγμή κάποιο τη καλή καλέ. Πιστεύω πως πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για μια εθνική ανάταση. Να πάψουμε να είμαστε μικρό Ναι. ανάταση ναι. Ανάσταση θέλει πολύ, έχει γολογοθά. Ε. Δηλαδή ρεσιάνα, αυτό που γίνεται σήμερα λέει ο Σπύρος με την απομόνωση της έχει καμία σχέση με του τώρα στα ότι ο έχει εθνικότητα. Μην δηλαδή. Δεν καταλαβαίνει που παγιδεύεστε. Επειδή είναι εύκολες και είναι έντονες οι μέσα από τους ναζί. Έτως αν ξεχάσαμε και το Μουσολίνι, αν ξεχάσαμε και τους φασίστες, αν ξεχάσαμε και μια σειρά από άλλα πράγματα. Έτως αν ξεχάσαμε τους χίτες εδώ, ε, τους φασίστες εδώ, τους δοσίλογους εδώ, την κατοχή εδώ, την πραγματική κατοχή. Μωρά έχει ο καπιταλισμός ε, εθνικότητα. Πολιεθνικά είναι τα κεφάλια σε ολόκληρο τον κόσμο Ανεβάζουν ή κατεβάζουν κυβερνήσεις όπως γουστάρουν όταν οι λαοί από κάτω δεν αντιστέκονται Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουν είναι ανάναντι κομμουνιστές Δηλαδή αν δεν ήταν οι Γερμανοί και ήταν οι Άγγλοι και τα λέγανε αυτά που έχουν κρατήσει τη λιρίτσα τους Τις χώρες τους, τις ωραίες, τις βάσεις τους στην Κύπρο ευρωπαϊκού εδάφους Και λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, δηλαδή τι είναι οι Γερμανοί και οι Φιλανδί και οι Ολανδί και οι Γάλλη και η, η, η, η Ιταλία και το 18 και φέρτε πίσω τα δανικά. εμείς να φωνάζουμε φέρτε πίσω τα κλεμμένα που δεν πήραμε. Αυτή είναι η ουσία. Καλύτερα έξω! και περίφανη παρά μέσα και δούλη και βέβαια κουκέψή και μου το λεω αυτό. Γιατί αν έχει ψηφίσει κουγέ, τότε θα μα ήταν Και τότε δεν θα διαπραγματεύσαν. Αλλά θα μέτρα μας. Διότι δεν πατάσει ένα κουμπάκι και φεύγει. Θέλει άλλο συσχετισμό δύναμη. Ας μην μα ξυπνάει λέει ο σταμάτη από τη Σάμω, μην με στα φασί Εκατοντάδες ιδί. φαγιάστηκαν μόνο στου 29 Φλεβάρη και 1η Μάρτιο 48. Αλλά και όσων μαρτρίσαν στο κολαστήριο τη Μακρονήσου, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως το ελληνικό Ταχάδο. Γι' αυτό α μάθουν οι ανιστότη τι τράβηξαν και με πόσε θυσίε αντιμετώπισαν του φασίστει συγμονιστέ τη ιστορία τη Ελλάδα. Γιάννα με αφορμή την επαναφορά παυλόπουλου. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι που ήσουν ένα δύο επαγγελματά πριν τη τηλεφωνία του Γρηγορόπουλου πιστεύεις ότι έχεις ψηλό IQ ή μα έρχεσαι από αλλού. Τι λες λεμόρκε τώρα, πια σα βαρέθηκα. Έχω, έχω αντιμετωπίσει μια σειρά από πράγματα που ηλικρινά δεν το αντέχω κάποια στιγμή. Ε, και επειδή ο καθένα μπορεί να λέει τη γνώμη του στα τα αριστερά και δεξιά προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται. Ε, νομίζω ότι έπρεπε να καταδικαστεί το κράτο με ένα τρόπο που το οποίο ε, να τον έχουμε να τον θυμόμαστε και ο Κορκονέας και ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε το παιδί από αυτό μέχρι το να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης σήμερα ως συμβολοποιημένο ε, κομμάτι από την εθνική αντίσταση η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη Λοιπόν, ο Κώστας ε, χαιρετίσματα στέλνει από την Καλκούτα της Ινδίας Δυτική Βεγγάλη Άρα τεχνολογία τι ωραία πράγματα μπορείς να κάνεις Η Βαλαβάνη λέει ο έδωσε μπόνους Σε όσους ήταν συνεπείς στις φοριακές τους υποχρεώσεις Δουλευόμαστε κανονικά επειδή ανακοινώθηκε το κούρμα 50% για όσους πραγματικά δεν μπορούσαν Και μην μου πείτε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν ξέρει τους παταξίδες Δεν εξορισμού κακό αυτό ε, Δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο στο βάθος Μη βιάζεστε ε, το τι σημαίνει πόνους Εντάξει τώρα έχουμε πει και η λέξη πόνους έχει γίνει και πολιτικό σλόγγαν Αφήστε να τα δούμε αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία έχουν πάει πίσω σας, το θυμίζω, για να μην θεωρηθούν μονομερείς ενέργειες, αυτό εξορισμού είναι αρνητικό. Να δούμε μετά τι θα περιέχουν, μέσα μπορεί να περιέχουν και κάτι καλό, δεν Όχι, μην βιάζεστε πολιτικά, μην βιάζεστε επί των λεπτομεριών των αναγγελών, μην βασίζεστε εκεί, μην φτιάχνετε στο μυαλό σας ιδέε. Άλλο ότι θα πληρώσει λίγο, άλλο θα πληρώσει πολύ, άλλο δεν πληρώνει. Σιγά σιγά. Ούτε άλλο από την ώρα που έχουμε αναγνωρίσει το δάνειο, ούτε ξέρω για πόσε γενέστε θα το πληρώνουμε το δάνειο. Τελείωσε. Αν δεν το αναπάψει να το αναγνωρίζει το δάνειο δεν βγαίνει τίποτα. Αν ρωτιάτε ο νιώσω οφείλου με πότε θα σταματήσουμε να βλέπουμε να έρχεται το παλιό σα Ναι, από τον Μπρέχτ είναι δανεικό, αλλά ρε παιδιά πείτε μου τι τον έχετε δει Οι φασίστες της Ελπάλξης για όποτε χρειαστούν Τα αστικά κόμματα συνεχίζουν το έργο τους η εταίροι μας μία από τα ίδια και εμείς να περιμένουμε το τέλος της λειτουργίας για να πληρώσουμε και πάλι την ύφη Άμα αλλάζει Ευρώπη, δεν αλλάζει Και πάντως δεν αλλάζει έτσι ε, Να διαβάσουν σήμερα, μας προτρέπει η δέσποινα, το άρθρο του Μπογιόπουλου Που τους αποκαλύπτει για τη Να το ναι, να αποκαλύπτει τη σύμβαση. Ε, έλα λέκο, λέει ο Βασίλης Αν δεις να σε επενεύουν οι χρεισίε που κάποια σαμάρια έχει κάνει. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνάει, αν πλέον βλέπεις τα δεξιά για αριστερά, Έχεις περάσει και συ απέναντι. Εδώ βλέπω ένα μήνυμα το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ε, Ζούκοφ. Ε, περιμένεις να βγούμε με χωνιά του δρόμους να στήσουμε κρεμάλες και λακά δικαστήρια. Ε, έλα, κόψε κάτι, κόψε κάτι. Πάμε τώρα στον Νικόλαο τον ανθύ. Κρατήστε το. Βρίσκομαι στη Βουλκαρία στα 60 μου χρόνια λόγω ενέργεια. Πριν από δέκα μήνες περίπου όλα ήταν μια χαρά και Σαμαροβενιζέλη παράγοντας εδώ συνταξιούχους από τη βουλγαρική ΚΑΓΕ μας είχε πει τότε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Κόσοβο, Βαλβανία, Ουκρανία πάνε στο δολάριο Έτσι Αμερική μπαίνει στην καθιά της Ευρώπης Ρες μπα σκην αλήθεια ρωτώ ρε Λιάνα Αααααααααααααααααααααααααααααααα να καούν. Στοίχη μουσική μάτια μεσημέρης, τραγούδι Βασίλης Παπακοσταντίνου έτσι ας είναι κάτι σαν σε δημοτικό για τρελούς διαστόματος Παπακοσταντίνου. Δε καραδόνες Και θα κάνω για άλλους τόσους Να χω νοσοκώμες Με το σκύλο μου παρέα Φιένος το Σεργιάννη Κι έξω πίσω μας ο βογιάς Τρέχει και δεν φτάνει oh, oh, oh. oh, oh. yeah. Να καούν τα ξερά oh, oh. Να καούν τα φλωρά oh, oh. Να καούν και τα παρανιά i entre los kärrnås, kärrnås, kärrnås, kärrnås. Naka <mulga> un tanschera, naka un tanslora, naka un tjena para lia. Evo i med trengås, kärrnås, kärrnås, kärrnås, Πάμε τώρα με τα τους νικητές του προηγούμενου διαγωνισμού 30 3956, 39-56, ο 9483, ο 4563 και ο 5784, Σας έχω κι άλλο Και όχι απλώς σας έχω κι άλλο, αλλά έχω αρχίσει το διαβάζω Και θα περάσω χρυσό τρίμερο, αλήθεια σε το λέω Μόνα η Χάνα Σενκτερβίστ βασανίζεται από φυσικαστικές παρεστήσεις και πέφτει σε κόμμα Γιατί? Γιατί χρησιμοποιεί στην επαναστατική αλληλεκκάλυψη του άντρα της, το MindSurf. Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στο χρήστη να σερφάει σε ένα τρισδιάστατο διαδίκτυο με τη δύναμη της σκέψης. Η ασθένεια τη χάνα μια σμείωση. Οι γιατροί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ο Σαμίρ Μουσταφ, Λιβανέζος και πρώτον ειδικό των υπολογιστών στο MIT, κρύβεται πίσω από τη μόνα έναν πολύπλοκο υπολογιστών που απειλεί να καταστρέψει την οικονομία του Ισραήλ αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Μια βόμβα διασφορά των Ισραηλών ξεκλήψε την οικογένεια του, αφήνοντα τον μόνο και οργισμένο. Οιχεσμονάκι δεν έργούν να Ο Έρικα αρχίζει ένα απελπισμένο κινητό σε γαλλία, Ισραήλ και Γάζα για να βρει το αντίδοτο με τη Μοσά, τη γεσμολόκου, το FBI. Τι να σας πω. Είναι από αυτά τα suspense και έχει και πολύ μεγάλη σημασία γιατί ο Σάλμπεργ, ο Νταν Σάλμεργο ο συγγραφέα, ακούσει ότι έχει στάσει κλασικό πιάνο, Έχει δουλέψει ο συνθέτη, έχει περιοδέψει ο κιμπορτίστα. Στα 14 του έπιασε την πρώτη του δημοσιογράφου στα θέματα μουσική. Έχει δουλέψει ο υπεύθυνο νέων μέσων στην εφερεία Αύτων Πλάτε. Έχει μεταπτυχιακό από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών της Στοκχόλμης, τώρα έχει εταιρεία και έφταξε και το πρώτο του μυθιστόρημα το μόνα. Αλλά επειδή έχει βάση αυτό, σας το λέω ειλικρινά, αξίζει τον κόπο η πρώτη πέντε από τις εκδόσεις «Διόπτρα» που θα κερδίσουν το Μόνα, επειδή παραπέμπει σε Μόνα Λίζα και τέτοια, μην νομίζω ότι είναι κάτι ερωτικούλι ή χαζοχαρούμενούλι, κατασκοπευτικάρα και ήδη ετοιμάζεται να γίνει και ταινία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά, εξαιρετικώς εφηρεωμένο από μένα, σε όλους και όλες, με τη μνήμη λίγο στη μάνα μου που της άρεσε ο Γούναρης, το ποιος σε πήρε και μου φύγες, αλλά στην μια εξαιρετική άλλη εκτέλεση με τον Κώστα Μακεδόνα. Από μένα, στο Δημήτρη Καμένο, που μου απάντησε σε προσωπικό επίπεδο για ποιο λόγο. Την Αρκούδα της Βιτάλης, την επόμενη εκπομπή, στο Υπόσχομαι. Κλέψανε, λένε, Όλοι κλέψανε, κλέψαν κλέψαν Αν δεν με αφήνετε να γεια σου σας βάλω ένα τραγούδι, ε, με έχετε γεμίσει μηνύματα... Μ' αρέσει που θέλετε τέτοια καλά να φτιάξετε την εκπομπή Όπως τη γουστάρετε εσείς Έχω και ένα μήνυμα που λέει έτσι τι θέλουμε λέει. Όχι μόνο με τραγουδάκια Και με αναφορές στο μερολόγιο Γιατί σε συμφέρει εσένα να ανοίξω να σου πω Ότι είσαι σήμερα το 49 Η αστική τάξη δολοφόνησε το Μίτσο Παπαρήγα Και δεν ήτανε και τυχαίως Κάθε άλλο παρά Και πέθανε για τους αγώνες Της εργατικής τάξης Θα σε σύμφερα, το αυτό. Όχι. Θα σε σύμφρα σου θυμίσω ότι σας σήμερα το 1968 ισοπεδώνεται κυριολεκτικά ο Αϊστράτς από σεισμό. Τι θες να αρχίσω να σου λέω τώρα δηλαδή. Α μπορώ να σου πω ότι σαν σήμερα ε, γεννήθηκε ο, ο, ο Κομπέιν. Εντάξει δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ωραίος μεγάλος μουσικός και σπουδαίος είναι. Και σας ενοχλεί αυτό γιατί αρνιέστε να κάνετε το συνειρμό και γιατί έχετε συνηθίσει και στο ραδιόφωνο να λειτουργείτε Διατβώντα τη γνώμη σα, αλλά θέλοντα και ένα κόντρα, ένα διάλογο. Νομίζετε δηλαδή ότι ο ραδιοφωνικός τρόνο είναι τέτοιο, ώστε πετάτε ένα tweet και από κάτω μπορεί να πάρετε και 500.000 απαντήσεις και να σας βάλω να διασταυρωθεί στον αέρα. Ελάτε εδώ και κάντε μια τέτοια εκπομπή. Με ρωτάει ο Μάνος αν είμαι υπέρ των γερμανικών αποζημιώσεων. Απολύτω. Έχω δώσει και αγώνα χρόνο που ανήκω από το εκεί που δεν μπορεί να το φανταστεί. Όμω, έχει κατανού ότι όταν υπεγράφη. Η, από όλα τα μέλη κράτη η Ένωση των δύο Γερμανιών τα πράγματα άλλαξαν εξαιρετικά και δεν έχουμε τις γερμανικές αποδε... αποζημιώσεις ως leverage για το δάνειο γιατί το δάνειο και uh, ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε το λεγόμενο χρέος μας είναι ένα πολιτικής στάσης και όχι λογιστικής uh, ισογρόπησης δύο διαφορετικών πραγμάτων uh, να πω και τους νικητές είναι ο 64-03-98-82-43-52-21-27 και ο 1217. 17 ο Μένιος αναφέρει σε αυτούς που βαρέθηκαν κανένας δεν βαρέθηκε καλό λέει ο Παντελής Σοχάρος αναλογίζουμε τα λόγια του Τσότσιλ που έλεγε ότι για να προκόψει Χωσες αυτό να σημαίνει βέβαια ότι κατά κατάσταση υfteι ο γερμανικός λαός αντετρένα βοβαρδίς βγαζώντας τον το τώρα. Τι λες more και εσύ, Μανόλη; Εχαρο. Τι λες ρε χάρε. Όχι γερμανικές Οι είδες, ήτανε που χρηματοδότες σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Οι αμερικάνικες εταιρίες χρηματοδότησαν το Hitler για να κάνει. ο καπιταλισμός δεν έχει εθνικότητες, δεν Ο την λέει, να που να με ακούνε. Ε βέβαια. Ο Αντώνης μου ένα Oh, μήνυμα που μου ζητάει να μην το διαβάσω Οπότε δεν το διαβάζω Όπως σου λέω ότι δεν το διαβάζω για να ξέρεις ότι το διάβασα ε, Ο Χρήστος με ρωτάει Αν ανοιχτό μυαλό και αν ακόμα υπερασπίζουμε το Στάλιν Και μπορώ να βρω ένα δεύτερο Από την κεντρική επιτροπή του Κουκουσού Που να επέζησε Να μην πούμε για τις θηριωδίες Ότι ήταν ωραίο το βιβλίο του Ματίας Αλμονσίνο Δεν κάτι Είσαι κανδικός ο άνθρωπο καθέσεις τα κουβεντιάσεις αυτά με μένα θες τα κουβεντιάσεις. Να συστήσεις και κανένα το βιβλίο του Ματίαζ Σαλμονσίνο. Είναι στα αλήθεια από τα καλύτερα βιβλία. Έχω πάρα πολλά βιβλία να σου συστήσω. Αλλά δεν μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση με καφεδάκι ή κάποια άλλη μέρα αλλού. Αλλά όχι εδώ έτσι. Ε. Ε, ο Νέστορας είναι ενδεδομένο ότι ήθελε να πετύχει η Γερμανία. Ξανάχτησε την που είχε αντιλαμβάνεστε με τους συμμάχους της, ε, τι μπόρεσε να καταφέρει μόλις ξεκίνησε η νέα άνθρωπος φαγής στην Ευρώπη, αυτή τη φορά δεν έχει άστρο έχει η, η μισέλληνο, σκουριά, λάσπη και ιδέα σκέτη άμα, ε βέβαια, όταν ξαναβγεί το βίδι από το αυγό και αρχίσει ο καπιταλισμός να χρησιμοποιεί ό,τι έχει και δεν έχει για να δημιουργήσει πρώτα τρόμο μετά φτώχεια, μετά ανέχεια και βεβαίως πριν από όλα αν Λοιπόν, αγαπημένη Ιλιά Διονύσης διονίσει Παπανοίκο, ο πρώτος σου στέλνουμε φιλιά του μορφο Βερολίνο, που τώρα έχει ήλιο και πολλούς ανθρώπους άστεγους κάτω από τα κεφύρια και πολλούς ανέργους Είμαι κοντά στο ανατολικό Βερολίνο όπου από τι θυμάμαι δεν υπήρχαν άστοιχη στην πρώτη Ανατολική Γερμανία. Εργαζόσε εργοστάσει, έστειλα στο Πανεπιστήμιο, σπούδασε, καιργώ ξανά στη δουλειά σου. Με παιδιά ηλικές, χρόνων, έκανα νέα πεδάκια. Φυσικά του κάποια πράγματα, τζιν, παπούτσια. Δηλαδή, τίποτα για τη ζωή ζωητούς, αλλά είχαν και τη μόρφωση και την ελπίδα για το αύριο. Αυτά, να σας καλά, ο Διονύσης και η Τουλίτσα. Και εσείς ναστε καλά, που επιμένετε να θυμάστε. Ευρώ ή θάνατος. Όταν στο τέλος καταλάβουμε το πραγματικό οικονομικό πολιτικό κόστο μιας ημώντος μας επιμονής στο ευρώ, θα είμαστε ήδη νεκροί, ρε παιδιά. Το ελευθερία ή θάνατος, όταν μετράπισε ευρώ ή θάνατος, κάνει synónimo της ελευθερίας το ευρώ. Έλεος, σας παρακαλώ, δηλαδή, φίγε μουσική γιατί έχτος αυτά τα όλα Ποιο σε πήρε, λογική μου και μου φυγε. Πέσει ότι σε κανένα αλλάξει σκοπό. vi rätter mökie ada pula μας, τα φιλιά τα καμένα, ποιος πήρε και μου πήγες yes? αγαπούλα μου φως μου δεν σκεφτόσουν πως ήσουν μόνο εσύ ο Θεός σου Κλέψανε λένε όλοι μας κλέπουν Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής να πω Στέφανος, Στέφανος έχει δίκιο καλή επιτυχία στην επιχειρημητική προσπάθεια του συντρόφου Νικόλα Μπογιόπουλου για τον παράκι που ανοίγει το μεταφέρω και λες μακάρι να μας ακούγανε εμάς το ΚΚΕ, θα είχαν καταλάβει ότι δεν μπορείτε να κάνεις διαπραγμάτευση με πλουτοκράτες και να βγεις και κερδισμένος Ε, ο, ο Τζον με ρωτάει What do you think of Cassidyari's being in jail Ακριβώς έτσι γραμμένο Το being είναι λάθος Είναι γραμμένο σαν φασόλι Γι' αυτό δεν σου απαντάω Δεν είναι being in jail Έχεις γράψει being φασόλι Άρα κάποιος έβαλα Το γράψεις και με εντόξερες και το έγραψες σαν Ελπίζω να με ακούει Λοιπόν ο Νίκος ε, Καλά έκανες και το διόρθωσες Γιατί στράβωσα και άλλο πράγμα Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Και τελειώνω με το Λάνομαι και εγώ πράσινος, δηλαδή Παναθηναϊκός, για πες τι βλέπεις την Κυριακή. Νίκη βλέπω ρε, δεν τολμάω να σκεφτώ τίποτε άλλο. Νίκη, όχι γιατί ήρθε το αποτέλεσμα αυτό που ήρθε, αλλά γιατί και το μπορούμε και το θέλουμε και το δικαιούμαστε και θα πλησιάσουμε ως τίποτε άλλο. Το σκέφτομαι άμα συνέλθω Να είμαι και στο γήπεδο Σας χαιρετώ, σας εύχομαι να περάσετε καλά Ήρεμα, να μην βασίσετε τη ζωή σας Στο αποτέλεσμα του Eurogroup Και να την πάρετε στα χέρια σας Χωρίς μάσκες, χωρίς αετούς Με την πραγματικότητα και με τους διπλανούς σας Σας αποχαιρετώ με το Ο Σαρατσίνο. Γράφτηκε το 58 από τον 9 Καροζόνε Και τον Ίσα, το του Νίκολα Σαλέρνο Είναι ένα είδος φίλο. Το ακούμε από τον Ιταλό παρουσιαστή και τραγουδιστή τον uh, Renzo Arbore, που είναι και μουσικός και ηθοποιός και σκηνοθέτης με πολυμελή ορχήστρα για το καρναβάλι των ημερών θα σας φτιάξει το κέφι από την Άνση στη Μουσική από την Ελισάβετ στο τηλεφωνικό κέντρο από τον Νίκο το Σαπρανίδη στον ήχο Από όλους εδώ, από το RLFM Λιάννα Κανέλη, καλό τριήμερο